Λοιπόν, ακούτε Ελληνοφρένεια, γεια σας, με απόλυση Ελληνοφρένεια σήμερα. Καλό μήνα, καλή Πρώτα απριλιά, χρόνια πολλά στον Πασόκ, στη Νέα Δημοκρατία, στο Βενιζέλο, στον Σαμαρά, το Στουρνάρα και κυρίως στην ομάδα Γκέμπελς, στην ομάδα αλήθεια, συγγνώμη, του Αντώνη Σαμαρά. Ο Θήμιος απόκανε, τον ακούγατε και χθε. τον έριξε χάμο το χτυκιό, τον ακούσατε, κρυφό εδώ δίπλα μου χθες, Αλλά σήμερα είναι σε καλά χέρια, είναι στα χέρια του Άδωνη και στο Δημόσιο Σύστημα Υγεία. Καλή τύχη. Ακούτε λινοφρένια παρόλα αυτά, στον ήχο η Κατερίνα Βουτσά, στο τηλεφωνικό κέντρο Η Ελισάβε Τηλαιοπούλου, στο μικρόφωνο Αποστόλου Παρβαγιάννη, και δεν θα τα πούμε σήμερα τηλεφωνικός, αλλά μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Πόσο είναι η Κατερίνα, στο 54% θα τα δω εδώ μπροστά, και mail στο στούντιο Λοιπόν. Παρ' αυτά, που δεν θα τα πούμε, μπορείτε να ακούσετε τώρα, τώρα, τώρα, ετοιμάζετε ε, το πρώτο μέρο του λαού και να αναλογιστείτε τι ευθύνε σα. Θέλω να κάνω μερικέ δηλώσει από την Ελλάδα. Από πού, από την νέα Ποια Ρε, ξέσαι, Σαμαράς, την νέα τη νέα Ελλάδα. Τι είναι Ελλάδα. Εχθεί δεν είπω σε μαρά φτιάξαμε τη νέα Ελλάδα. Αυτή την νέα Ελλάδα με μετρώμα. Ε, αυτή. Εβαίνω δεν είχε να είναι Ελλάδα, και ποιο σμαράζει μια Ελλάδα. Μπέζ και ο σαμαρά την Ελλάδα, Ελλάδα. και θέλω να κάνω δηλώσει. Ευχαριστώ τη μαμά μου. Μήδουν Ελλάδα, αμέσω, επανόλθε από κάτω. Τι, τι, τι είπε μου Δεν ξέρω λέω διάφορα. Λοιπόν, Έχω ζαλιστή, παιδί μου στην παραζάλι του χορούκρυπανηριού από το πλεόνασμα. Εγώ που είμαι ψήφρε, θέλω να ευχαριστήσω τη μαμά μου, τον παμπά μου, τον. Ζήμαμά σου και παπάσου! Το σαμαρά! Το <σ Seo lawsuit> Περίμενε! Όταν λε σαμαρά θα κάνει μια στάση για προσοχή! Την έχω κάνει ρε παιδί μου την προσοχή! Στέκομαι προσοχή εδώ και ώρα, δεν με πιάνει. Συγγνώμη. Θέλω να πω σε αυτό το ζώα που τον ακούνε ότι θα πάρουν 5 ευρώ λέει η αύξηση στο μισθό του. Ίσα ίσα είναι μισό κιλό ετοιμά. Αλλά ξεχάσανε να του πούνε ότι θα του κόψουν 15 από τη σύνταξη αργότερα. Φίλε, είναι η πρώτη φορά που σηκώθηκα το πρωί και έχεσα με τόση ευκολία ήμουν να Μετά, τα, Δηλαδή μετά τα χθεσινά αυτά που είπε ο Αντώνης, φίλε, σε πληροφορώ τέτοιο χέση μου έχω να κάνω 40 χρόνια. Το μόνο αρνητικό, ρε παιδιά, ο Αντώνης, γιατί δεν δίνει μια εντολή να βρεθεί το αεροπλάνο. Δεν θα σας ενοχλούσα, άκουσα αυτόν τον ανεκδίγητο και συγχαμένο άδωνη Δεν μας ενοχλείτε πάντως να, να λέει ότι συγχαίνεται τους κομμουνιστές Σηγχαίνεται τους κομμουνιστές, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα ναι, να κάνει ναι, παρέα ναι. με δοσίλογους, ροδότες, μαυρογορίτες Ναι, ναι, ναι Χρυσαυγίτες, φασίστες, Φέσαι, ναι. Ότι εκατομμύρια Έλληνε τον συγχαίνονται και τον φτύνουνε Σήμερα το πρωί καλιπέτώρα δεν ήταν ο χαρτινοικολάριο και είπα να γυρίσω από το ρίλ και έβαλα λιγάκι το Sky να ακούσω. Και ήταν το περίφωμο δίδυμο οικών με τέλο πάντων. Απαπά. Να ναι, ναι, ναι, εξαιρετικά παιδιά. Και μιλάγανε και παρατρένα τον κόσμο να πάει σήμερα στην απεργία, Απαιγία. Ειρονούσεων κυβέρνηση για το πλώνα και λέγανε ο κόσμο να πάει πάρει του Υπουργείο να πάρει το πλεόνασμα. Τι έγινε κολοτούμπα κολοτούμπο, Σκάι. Τι κολοτούμπα, μιλάμε ε, 360 μήνε κολοτούμπα. Ή το γυρνά σαν τυμωνιακό τώρα που στηρίζουν Θεβαράκι. Ε... Ή κιάσά σου, άκο δεν είναι αντιρμωνιακό. Τι γίνεται. Το, το, το, το φωλόποτα... Μιλες τώρα, ή το... αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. αυτό. Πώ νόμιζα στην αρχή ότι θα ήταν αντιμνημονιακό ποτάμι, Αν τελικά πιο βουτυγμένο στο μνημόνιο ποτάμι δεν έχει ξαναδεί. Έχει έρθει. Το ποτάμι ποτίζει την ελιά τώρα προφανώ. Από έτσι. την άλλη, βέβαια, χωρί το μνημόνιο δεν θα σωνόμασταν. Είναι και αυτά, τα λέω στην Το θέμα λοιπόν, επειδή αυτοί λέγανε αυτά που λε τώρα. Να σου πω και το άλλο που έμαθα, το έπρεπε να λίγο, το άκουσα. Ότι ο μεγάλο δημοκράτη Σταύρο Θεοδωράκη ζητάει του ευρωβουλευτέ να του βγάλει ο κόσμο να του προτείνει. Α, τελείωσε πρωτοποριακή ιδέα. Τι πρωτοποριακή, παιδί μου Το κάνει για δημοκρατία νομίζει δεν έχει π Τι <tí> Του. <matum> <tí matum> Να σου θυμίσω κάτι. Ε, μικρούλησε εσύ που να τα θυμάσαι. Το 81 ο γιο του δοσύλλογου του πρωθυπουργού Ράλη έβγαινε με ελικόπτερα και μοίραζε επιταγέ. Σε τι πήρε μετά, Τι. Τον μπούλο Τον Αλλά αυτοί θα φάνε και ξύλο. Απλά δυστυχώ τώρα δεν είμαστε για ελικόπτερα. Δεν βγαίνουν για ελικόπτερα με τίποτα. Κόρυ μου, θα φάνε και ξύλο αυτοί. Που θα προλάβουν να πάρουν ελικόπτερα. Πλάκα μου κάνει τώρα. Και υπάρχει Αυτή μια διαφορά το. ότι αν σηκώσει ελικόπτερο, δεν το σηκώσει για να μοιράσει το πλεόνασμα. Θα το σηκώσει Σαμαρά για άλλο λόγο. Μα το μοίρασε ήδη. Δεν, δε να πάει να βρει το χαμένο Boeing Και να μην ξαναγυρίσει Να σου πω φιλέ. Ελα Ε προλαβα Τι πράγμα Τώρα δερμείδε Μα Ο να πούμε να σε πάρουμε τηλέφωνο να γραφτούμε για να πάρουμε το, το πλεόνασμα. Καλ δεν χρειάζεται. Εντάξει, έτσι το είπε για να πάρετε αλλά θα το πάρει το πλεόνασμα έτσι κι καλλιό. <laughs> θα σου χτυπήσουν την πόρτα. Να, ξέρω, ξέρω. Τώρα μαζί με το λογαριασμό τη ΔΕΗ θα έχει και 5 ευρώ επιστροφή από το πλεόνασμα. Ωραία, να σου πω τώρα, ετοιμάζω αυτή τη. Τι το λογαριασμό, θα απογοτευτή. Ετοκιμάζω αυτή την προσοχή, είπε ο προτιβό Μαστήριο Αντωνίου Σαμαρά, Αμαρά Ότι όσοι έχουν κάρτα ανεργία θα μπαίνουμε δωρεάν στα μουσία πρόβλημα του άνεργου είναι να πει το δωρεά στο μουσείο Κοίταξε να δεις, το πρόβλημα του άνεργου μπορεί να μην είναι Το πρόβλημα του άστεγου είναι Τουλάχιστον να πει μπαίνω μέσα Θα ξεχαστείς κάπου σε μια γωνιά να σε πάρει ο ύπνος ήσυχα Να πεις και στο άμαξο στάση Να το πάρεις καμιά ωρίτσα να πούμε μια χαρά Ε κάπου Τον Αποστόλη θέλω Εγώ χαμηλώσα το λίγο <κυρίζει> Καλά είσαι η ψυχή μου Ναι Εγώ τι να σου πω δεν κοιμήθηκα χθε το βράδυ Όχι ότι σε ρώτησα αλλά εντάξει Ναι γιατί Ευχαριστώ για την ενημέρωση Ναι γιατί ξέρεις τι Με πήρε το πλεόνασμα και το ποτάμι μαζί Και με κατρακυρούσε προς τα κάτω Και δεν μπορείς να νησυροπίσεις το κρεβάτι μου παιδί μου Και για Πώς να καταλάβεις σε τι κατάρτια έχει φτάσει η πολιτική, δήλωσε χθες, κάπου το άκουσα, ο Αρναούτογλου ότι θα ασχολιόταν ευχαρίστως με την πολιτική. Τα ακούσαμε ο για το αυτό. Θα το τον ετοιμάζει ο Θοδωράκης να τον το αυτοπρόβλητο... Αποκλείεται. Σιγά. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί Πώς. είναι η κατάρτια. Ότι δεν αποκλείεται να προτείνω και στον Αρναούτογλου. Ήθελα να σου πω ότι είσαι πολύ τυχερό, αγόρι. Εντάξει, για το πλεόνασμα δεν είμαι μόνος μου. Όχι γι' αυτό, γιατί έχει ακόμη τον κλόμπι σου. Δεν σου το πήρε καθαρίστρια. Το πήραμε πίσω τη καθαρίστρια. Ε, δεν ξέρω αν είδε. Το πήρανε. Εσένα, εσύ ένα. Πού... Κούρδεκα και πισόπλατα, πήγε ο συνάδελφο και το πήρε. Εσύ τυχερό, Δεν το πήρε κανέναν στον κλόμπι σου. Το έχει ακόμη, είσαι τυχερό. Αυτό να λε. Το λέω. Το λε να το λε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μα κακομαθαίνει ο Καλαματιανό. Καλά, δεν σε κακομαθαίνει και πολύ. Δεν σε έβαλε και στο μουσείο τη Ακρόπολης σιγά Δεν θέλω τα λεφτά, το Ένα δεν ήθελα. Ένα θα πάρει που γι' αυτό ξέρει τώρα. Ε? <χω> λοιπόν, επειδή είμαι άπλας, να τα πάρει τα λεφτά που είναι για μένα που με αναλογούν, να γυράσει καμιά μπύρα στον Μέρκελ, γιατί δεν έχει να πούμε τράγκο να πούμε. Δεν έχει Εγώ προτείνω λεφτά. άλλο. Επειδή είμαι κι εγώ απλά να τα δώσει τα λεφτά στην προεκλογική εκστρατεία του Άρη που τον έχουμε και ανάγκη, τον έχει ανάγκη η Αθήνα τα κάνει τον έχει και η Αθήνα ανάγκη, τον έχει και η Μύκονος ανάγκη, όχι η Μύκονος πάει, τον έχει και κανένα Κανανισία άλλο ανάγκη να πάει διακοπές μέχρι ο προχθές λέγανε το 70% του πρωτογεννούς πλεονάσματο θα διατηθεί στους αδύναμους Τώρα μα λένε 500 εκατομμύρια. Δηλαδή το πρωτογενέ πλεώνασμα είναι 850, το 1,5 με 2 δι που πήγαν. Μήπω μα δουλεύουν διαφορά. Δεν, δεν νομίζω. Να αρχίσω σκέφουμε τέτοια πράγματα. Όχι. Μην το μυαλό, δεν είναι σωστό. Ε, ναι. Άνθρωποι, ναι, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι έντιμοι, είναι καλού ναι. ναι, ναι. Κυρίω και... αυτά. Να του ξαναψηφίσω, μάλιστα μια φορά, μα θα φτιάξουν όλα. Να σου πω, ο Σαμαράς μπας και δουλεύει και προμόσια στην Always. ΒΕΙΣ. Στη βιά? στην Always, ΒΕΙΣ. Επειδή είναι φτερά. Γιατί είχα φτερά από μέσα μας, έλεγε, και το, η μόνη που ξέρω ότι έχει φτερά μέσα της είναι η Σερβιέτα, μαι, η Σερβιέτα. Η Σερβιέτα έχει και άλλο όνομα. Μπορεί να είναι το άλλο όνομα. Άκουτε ο Θήμιος λείπει. Είναι στο Άδωνη, κάπου. Και τον Σόνιο Άδωνη, λέει εδώ ένα φίλο, Περαστικά στο θύμιο και, και να δει που παρόλο που έχουμε βιβλιοπόλη Υπουργό Υγεία, θα πάει αδιάβαστο ο άνθρωπο. Τον είπε και άνθρωπο. Ένα άλλο φίλο λέει, Ο Καλαμούκης έφτιαζε τον Άδωνη, αλλά στα χέρια του έπεσε. Δεν θα βγει ό, λοιπόν, φίλε μου. Και μια άλλη φίλη λέει ότι μάλλον τον μάτιασε Σιριζέο, που είναι και το πιθανότερο, γιατί έχουν μάτια αυτοί. Και κάποιο άλλο λέει ότι είμαι χειρότερο από την Τσιμψυλή. Εντάξει, ωραία, okay. έχει δικόλο. Δικό μου. Ε, λοιπόν, φίλε Τα ρήφα, που στη μία ώρα. Από Νέα Σμύρνη προς Κολονάκη, μία κυρία μέσα, ξέχασε έναν μαύρο φάκελο με πολλά χαρτιά και ακτινογραφίε στο πίσω κάθισμα. Και άκουγε και ρίαλ. Λοιπόν, πάρε τηλέφωνο, γιατί η κυρία τα ψάχνει και τα θέλει. Λεφτά δεν είχε μέσα, οπότε δεν έχει λόγο. Τώρα εντάξει, τα πετρέλια θα τα πληρώσει για να είσαι μέχρι εδώ. Φέρτα, τα πάντων, τα ψάχνει η κυρία. Οπότε, συνεχίζουμε στο πρόγραμμά μα με μαθήματα κομμωδία. Κομμωδία είναι όταν τα τσιράκια του προθυπουργού θεωρούν φιάσκο. Την πρόταση μορφή του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Προέδρου της Βουλής που το ψήφισαν με 76 βουλευτές Αλλά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου και κατ' επέκταση την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τον Σαμαρά, με 151 ψήφου υπέρ, το θεωρούν success story, μάλλον. Αλλά φιάσκο είναι η... όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε την πρόταση συμμορφή. Κοντά σε αυτό, θέλω να πω και ένα ανέκδοτο τη εποχή. Η πω, πω. Ο Σαμαρά στη Βουλή. Καλό! Πήγε στη Βουλή, είχε καιρό να πάει, χωρατό. Εντάξει, δεν γελάσαμε πολύ, αλλά τέλο πάντων δεν ξέρω βέβαια πότε είναι πιο επικίνδυνο. Όταν πηγαίνει στη Βουλή ο Σαμαρά, στην Ελληνική, ή όταν πηγαίνει στη Γερμανική Βουλή. Σε ένα από τα δύο είναι λίγο πιο. Έχω ένα μάθημα κομμωδία ακόμα, κύκλο δεύτερο. Μαθήματα κομμωδία, κύκλο δεύτερο. Ο, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, να καταγγέλει κληρονομικά επαγγέλματα χθε, τον Ενικό. Που αν δεν τον έλεγα Βαρβητσιώτη, το Μιλτιάδη Βαρβητσιώτη. Το πιθανότερο είναι να ήταν πολιτής σε μπουτίκ στα πετράλωνα κάπου, σίγουρα όχι στη θέση που είναι τώρα. Επίσης ο Μίλτος χθες, στον ελληνικό, έγινε ένα με έναν 38χρονο άνεργο της γενιάς του που ζει με τη σύνταξη του πατέρα του, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Έγινε ένα με αυτό, συμπάσχη, τον κατάλαβε το δράμα αυτού του ανθρώπου. Πώς κοινά μπορεί να έχει ο Μίλτος με αυτόν τον άνεργο. Πέρα από την ηλικία, Οκ, okay, μπορεί να είναι 38 κάπου εκείνο και ο Μίλτος, πώς μπορεί να συμπάσχει. Τι κατάλαβε ακριβώς από το ζόρι αυτήν του ανέργου που θεωρεί και η γενιά του έχει αδικηθεί. Θεωρεί ο Μίλτος ότι η γενιά του είναι μια αδικημένη γενιά. Αυτός την αδίκησε. Λοιπόν, έχουμε δεύτερο μέρο του λαού. Να το ακούσουμε. Α, έχω και άλλη μια είδηση στον για τον ελληνικό. Είδε ελληνικό. Δεν είδες. Είναι μια είδηση ακόμα στον ελληνικό. Βρέθηκε Πασόκος. Βρέθηκε πασόκο χθε τον ελληνικό. Για την ακρίβεια τον ξεκουκούλωσαν. Δεν βρέθηκε. Ντράπηκε να το πει. Αλλά δεν τόλμησε. Έχει μια λογική. Βέβαια, αυτό όταν είσαι Πασόκος το λες, δεν το λε. Και μπροστά σε τόσο κόσμο, σε βλέπει και το πανελίνιο. Μια συστολή την έχει. Ντρέπεσαι λίγο. Έχει. Λίγο αξιοπρέπει ακόμα. Όχι. Δεν έχει. Βάλε. Τραγούδι που βάλατε, χάσαν χάσανε τη δουλειά του. Δεν τρέπομαι για την κατάδεια μα. Και να το βάζετε συχνά. Συγγνώμη που χλεώ, γεια σου. Παλιέρα από θεσσαλονίκη Δεστιανούρι θα φέρουν. Ωραία. Πέφτοσχεται φτάσει αυτού που κάνει την εκπομπή δεν βράχει λίγο λιγότερη μικροψυχία. Πέτοντα μιζέρια για να πει 25 έχουμε. Δηλαδή τίποτα, κανένα ιδανικό τίποτα μείνει. Δεν έχει εξαφείσει που τα λέω αυτά, αλλά λίγει και περισσότερο μεγαλοψυχία δεν βράχει να διακομορτούμε το μαλλιάκι για το παταφέ σε το μεσολό και τα πάντα, έτσι, γιατί είμαστε κάποιε των πλούσιο μπροατίων. Αυτό όπω προκύπτει. Το προκύπτει, ναι. Ε, ότι πολύ εξηγιά σε έχει ξυπνάδα ζει στα βόρεια προάστια. <Κι> Μπορεί να λε ότι δεν είσαι χρυσαυγητή. <Κι> και να μην είσαι όντω. <Κι> Βαθιά μέσα όμω, φίλε, άστα. Ορίστε. Περαστικά λέω. Καλαγέλνε σου και να Αυτό Αντί να μην πω τώρα, ναι, αλλά που τόση. Δεν πρέπει να σου πειράζει. Μα καλάδε του και να κάτσει. Μα κάτσει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 Έλληνα να είσαι μεγάλο σα και σένα δεν είναι άλλο. Όλα αυτά για τον έλλεινα. Να σου πω. Έχω ακούσει και εγώ ακούσει. Να σου πω, όχι, θυμήθηκα το τηφάσαμε με τη σημαία στο ένα με το που έλεγε να φωνάζει, θέλει να είσαι μεγάλο σαν και σανά δεν είναι άλλο. Α, εγώ το θα πει, ναι το ξέχασα. Ναι, να σου πω, αν εγώ πηγαίνω κάθε μέρα στου πελάτε και δουλεύω κάπου σε μια εταιρεία και πηγαίνω κάθε μέρα ο πελάτε και λέω και κάνω μαγειρεύ στο αφεντικό μου. Ποιο είστε εγώ ή τα φεντό μου με κρατάει. Εσύ εργαζόμενο. Εγώ ή μου εργαζόμενο. Εσύφτε. Εσύφτε, εσύ, εσύ τέλο, έκλεισε. Α, εγώ φτέλε. Ναι, ναι, κατά πλειοψηφία βγήκε η απόφαση Φτές εσύ, σταμάτα, αυτές Καλά, καλά, εντάξει έγινε, έγινε, ευχαριστώ Όχι, ήταν τα αφεντικό, δεν ήξερε Ε, εντάξει, ευχαριστώ, ευχαριστώ Άντε δουλάρα Βλέπουμε τον Γεωργιάρη στο Sky και στο Μέγα Να είναι σε στάρ του Του Σινεμάρια Ενώ τι είναι. Ε. Σαν στάρ του Υπουργείου. Ναι, άλλα, ότι ο, ο Άδωνη διαπρέπει σαν υπουργό, σαν βουλευτή, σαν πολιτικό, σαν τι. Μπορεί να πει ότι είναι ο νούμερο ένα τηλεβιβλιοπόλη μα. Αυτό το δέχεσαι. Αβίαστε. Γιατί ο... όχι, έχουμε καλύτερο. Να, δικό σου Άδωνη. Μωρέ, ο Τράγκα, γιατί δεν του βαλάκι μαντέκα στο μάτι, λίγο κραγιό στα χείλια που δεν είχετε χείλια, ούτε φρύδι, Είχε ται, τίποτα δεν είχερε. Σαν Μογγολία συσκέπτητα, να βγάλει το στουρνά και αυτόν οι ίδιοι είναι. Ήβγινε. Και ξέχασε να μα πει ο κύριο Γεωργιάδη.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 Να σου πω, πήραν από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και μου λένε: Έλα από την Άλκο είμαστε, μήπω ξέρετε τι είναι ο ποινιό. Ναι, λέω εγώ, ποτάμι. Και ακούω: Α, εντάξει, ποτάμι ψηφίζει 10%. Μάλιστα, έχουμε και εμεί Twitter να συνεχίσουμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μου αρέσει που το άλλαξε και δεν έβαλε αλλιάκμο, να σε έβαλε ποινιό. Το άλλαξα. αλλιώ. Για να μην φανεί προβλέψιμο. Α, είστε εδώ, διάλογο, Η Ελλάδα 6 Μαου του 10 χρεοκόπησε. Ναι. Τι μένει αυτό. Άρα... Έπρεπε να χάσουν τη δουλειά του 10 εκατομμύρια Έλληνες. Ναι. Σήμερα έχουν χάσει τη δουλειά του 2 εκατομμύρια. Τους Άρα ίσους. έχουν κρατήσει τη δουλειά του 7 εκατομμύρια. Έπο στον να σου πω ότι αυτό ο άλλο είναι πολύ μαλλιά. Μεγάλη διαπίστωση έκανε. Εύχομαι, προσεύχομαι κάθε μέρα να είναι καλά ο Άδωνη, γιατί κατάφερε να εργαζόμαστε από την ημέρα που γεννηθήκαμε. Οπότε καλά είμαστε, έτσι δεν είναι. Τα λέει και αυτό ο Άδωνη τόσο απλόχερα, δεν τον προλαβαίνουμε πια. Ε, τι να κάνουμε, τι <laughs> να Μα είναι κατάσταση τώρα αυτή. <laughs> Επίση, ελπίζω να μην είναι ασυμβίβαστο να δουλεύει σε σαντηρική εκπομπή. <laughs> δεν γίνεται, <laughs> πρέπει να τον πάρουμε. Μα προλαβαίνει τα κείμενα. Α, <laughs> σου απαντάει. Είναι δυνατόν τώρα, πού να το προβλέψει αυτό θα το για άνθρωπο. Τώρα θα Είπε, ναι. Ο Άδωνης ναι. Αλλά τέλος πάντων. Πού να το προβλέπεις όλο αυτό. Ότι με λέτε 7 εκατομμύρια. Σε ποιες Είμαστε. συνθήκες και πώς ζουνε δεν το λέει. Ούτε για αυτοκτονίες μιλάει. Σώσα, 7 Είμαστε. εκατομμύρια Είμαστε. και πρέπει να πούμε και ένα ευχαριστώ γιατί ο Σαμαράς έχει περίοδο και στεναχωριέται άμα δεν τα ακούει. Δεν μου λες, ο Άδωνης εννοεί εμέσως που είναι σαφώς ότι και λίγοι χάσαμε τη δουλειά μας. Ναι. Α, εντάξει. Είχα μια μικρή αμφιβολία, αλλά μου την έλεγε. Σα ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι αποτυχία τη κυβέρνησή του, βέβαια, έτσι να τα λέμε. Τι, τι, είναι αποτυχία τη κυβέρνησή του, να τα λέμε. Βεβαίω. Θα μπορούσαν να χάσουν τη δουλειά του πολύ περισσότερη. Ασφαλώ. Θα μπορούσαν Φεβαίως. να έχουν αυτοκτονήσει κι άλλοι τόση Είναι γιατί. Να έχουν και μείνει και στο έτσι. δρόμο οι τετραπλάσιοι. Έτσι, έτσι, έτσι. Είναι και αποτυχημένοι. Χάει το διάλογο οι παλιολούζερ και θέλουν και ευχαριστώ. Ναι, και θέλ, όχι μόνο ευχαριστώ, θέλουν να του ξαναψηφίσουμε κιόλα. Αυτό θα το κάνουμε γιατί οφείλουμε. Βέβαια. Βέβαια. Τι θε να έρθουν οι ΣΥΡΙΖΑΗ στα πράγματα Όχι, όχι καλέ Να σου πω βέβαια οι ΣΥΡΙΖΑΗ ότι Θα τα κάνω ακόμα πιο σκατά από τι είναι Αλλά τέλος πάντων Ας έχουμε και μια ψευδέστηση. Είμαι πολύ στεραχωρημένο μετά το πλεόνασμα, είπα θα δώσει τίποτα στου βουλευτέ που κάνουν του κατώτου παξιμάριο σα μαρά. Τίποτα. Τίποτα. Μόνο στου ενστόλου. Μόνο του εσθόλου. Μόνο του εστώ. Ε. ε? Τιχερό ο παλούδα πάλι. Και άστα και άστα. Είπατε ότι θα δώσει και στου οικονομικά συντερου. Θα δώσει στου άστου ή θα του δώσει στου άστου. Σταγείται δεν δηλαδή. το κόβω. Θα περάσει να μοιράσει να σου βλάξει κακανάστε στην καλύτερη. Αποστολή. Έλα φιλέ. Πε σε αυτό το <φ>. μακρύ κομπούγκο μα τον Άδωνη. Αν υπάρχουν βρε μακά ανεγκέφαλε 7 εκατομμύρια εργαζομένοι με 200 ευρώ μίνιμουμ ασφαλιστικέ εισφορέ ο καθένα, άρα το κάθε Esto ταμείο και συνολικά τα το ταμεία μαζεύουν ένα 400 το μήνα. Επί 12 μήνε που έχει ο χρόνο μακά, Άδωνη ανεγκέφαλε μαζεύουν 17 δι περίπου το χρόνο παρά 200 εκατομμύρια. Ψιλά που είναι λεφτά αυτά, Λες βρισχές και χάνεις το δίκιο σου. Αυτό φοβάμαι. <χα>, ναι. Δεν πειράζει Τον άτομο φίλο με φίλε. Φιλιά. Σωστό και αυτό. Δίκιο δεν θα βρεις. Λέω πολύ πω λιγάκι. Τώρα έχουμε πλεόνασμα γιατί δεν χαιρόμαστε το πελίγο ρε. Πώς δεν χαιρόμαστε. Δεν χαιρώ. Εμείς δεν χαιρόμαστε. Εγώ άνοιξα καινούριο λογαριασμό στη γιαγιά μου να, έχει, να μπει το πλεόνασμα το ξέρω να το δίνω χαρί. Το <Τιλυκά μου> ναι, 500 ευρώ. και τη έδωσα και το ψηφοδέλτιο. Ήταν ανταλλακτικό, δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Θα πάρει πλέον ένα λίγο πριν τι εκλογέ, αλλά πάρε και ρίξε και αυτό μόνο κούκι. Αυτό τι λέω και θα κρυφτεί και εγώ του λέω πρώτη, κυρία Γιάννη, Το λες, δεν το λε, άμα δεν την κλειδώσει μέσα τη μέρα των εκλογών, αποτέλεσμα δεν βγαίνει. Θα πάει, θα την κάνει τη μακκκία μέσα στο παραβάν που δεν τη βλέπει κανεί. Θα σου πει, αχ, μου είχε πέσει το ζάχαρο και ξέχασα. <Τιλυκά> Το είπα και την άλλη φορά και γυρίζει και μου λέει καταλάβω το έκανα. Γι' αυτό κλείδωσε την πόρτα και σπάσε το κλειδί μέσα. Ε, ο, ο Μέγας Απόστολος εκεί. Ναι, ναι. Ή ο μικρό. Λέγε τη θες. Τι έγινε καφέρι. Λέγε τη θες είμαι αγριεμένο σήμερα. Γιατί είναι βριάζει σήμερα. Είμαι αγριεμένο, είμαι έτσι α... αρσενικό ζώικο. Ε, καμιά. Ε? Δεν πας με καμία. Δεν πα με γυναίκε. Και με γυναίκε. Και με γυναίκε πα, ε. Α. Άντε να πάμε μαζί, άμα είναι, ρε. Να πάμε, καλό δρόμο να έχουμε. Γουστάρι, βλέπω απόστολε. Γουστάρω, καλά θα περάσουμε. Ωραία φωνή, ξεγουστάρο και εγώ, ρε, Έπρεπε να χάσουν τη δουλειά τους 10 εκατομμύρια Έλληνε. Σήμερα έχουν χάσει τη δουλειά τους 2 εκατομμύρια. Τους Άρα ίσους. έχουν κρατήσει τη δουλειά του 7 εκατομμύρια. Ναι. Χαμήλωσε το. Ακούω τε σιώρα, με έχει βρίσκει αυτό, ξέρει. Και λίγα σου όχι ό,τι και να σου είπε. Τέλο πάντων, να σου πω κάτι. Πώ λέγονται τα ηρεμιστικά που παίρνει ο Άδωνη, Ξέρω εγώ αυτά του αλόγου είναι. Ζαντάρ, πώ τα λένε αυτά. Τι Ζαντάρ, παιδί, παιδί μου, ηρεμεί ο Άδωνη με αυτά. Κάτι υπόθετα, 40 μπροστά παίρνει που είναι αυτά που βάζουν στα άλογα. <laughs> Δεν ηρεμεί αλλιώ. Να σου πω τον Τρέλα Λοτράγκα, πορτοσάλτε λέγω τα ηρεμιστικά. Πήγε, φύγει λεφτά και 20 βγήκε στον πορτοσάλτε. Περίμενε τι διαφημίσει, περίμενε τη σαν το σκύλο, καθόταν εκεί. Καράκτηκε από τον Τράγκα, τι να κάνει. Yeah. Έψαχνε yeah. ένα ασφαλέ περιβάλλον. Bravo. Το Πήγε βρήκε. Παρά... Θα κάτσει και παρά... διαφημίσει και τίτλου ειδήσεων και κίνηση στους δρόμου. Τα πάντα θα κάτσει να υπομείνει. Του λέει, α πάω σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, πα και ζωθό. Το ξέρει ο, ο Εόφο ότι ο Πόρτο είναι ερμηνευτικό. Πήγε 8 παρα 20, του λέει, ξαναπεριμένε. Ξαναπερίμενε, διαφημίσει. Αυτό το να εκεί στο λιμάνι, στο λιμάνι να ηρεμήσει. Το τρελάνατε τον άνθρωπο. God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 Και επιστρέψαμε μετά από και αυτό το μέρο του λαού. Ε, ο Ταρίφας πριν που είπαμε, πήρε τηλέφωνο και θα φέρει το φάκελο. Οπότε έπιασε η ανακοίνωση. Ένα φίλο λέει: Αποστολάκο, μου βρήκα δουλειά. Χαχά χα, πρώτα πυλιά. Όχι, τι άλλο θα ήταν. Ότι βρήκε δουλειά. Ότι θα βρίσκει. Ναι. Άλλο λέει: Αποστόλη παίξει το λαβήθη. Βγάλε ακροατέ και λέγε: ναι, ναι. Κλείστε όμω γιατί τέλειωνε ο χρόνο σα. Ευχαριστώ. Ο επόμενο. Έκανα το λαβήθη. Καλά πάω. Λοιπόν, ε, τι άλλο έχουμε εδώ. Σήμερα είναι αγωνιστική ημέρα, θα τα πω μετά από τι ανακοινώσει που έχουμε, συγκεντρώσει και το απόγευμα κτλ. Η Ραχίλ χθε ήταν με στην Παύλα, λέει κάποιο στον ελληνικό. Όντω ήταν με στην Παύλα, με τα ροζουλή εκεί. Σούπερ γκομενάκι για Αγούστα. Καλησπέρα, μερακλεί ο φίλο. Τι σου φταίνει να αποστόλει τα έρματα Πετράλωνα. Ο Βαρεβιτσιώτη ούτε λάτσα στα φαγάδικα Πετραλώνων δεν θα είχε πέραση, Είναι αλήθεια. Δεν θα ήξερε καταρχήν πώ να κάνει τη λάτζα. Ξέρει μόνο φράντζα, όχι λάτσα. Σε μόνο το φράντζα έχει. Και ένα άλλο λέει: Πέσει σε παρακαλώ στον παλούρδο να ευχηθεί με τον τρόπο του χρόνια πολλά στον αδερφό μου που έχει γενέθλια σήμερα. Ποιο είναι ο αδερφό, ο Σαμαρά, γιατί γενέθλια σήμερα ο αδερφό σου. Λοιπόν, και ο Μίλτο τρώει τη σύνταξη του μπαμπά. Να τα κοινά. Και ένα άλλο λέει: Ένα τρόπο να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να βάλει το μαρινάκι στη φυλακή, να αρχίσει η επανάσταση από τα συγχάματα του ποδοσφαίρου και όλο το κατεστημένο. Για την ώρα, μάλλον για δήμαρχο το βλέπω το μαρινάκι, κάτι ακούω. Τέλο πάντων στη φυλακή δεν θα πάει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγει παρόλα αυτά, μην είναι ανησυχής, φίλος. Λοιπόν, Διαβάζω μια είδηση. Πέντε χρόνια φυλάκιση για τον επιχειρηματία Δημήτρη Μελισανίδη. Συγκρατηθείτε. γιατί μην καταβολή χρεών στο δημόσιο. Εντάξει. Και λίγα είναι. Να τα πούμε και λίγα του Γιατί μόνο και μόνο για τη φιλική σχέση λίγα είναι τα πέντε χρόνια. Γιατί να το βρει από το ξένο, να το βρει. Να το βρει και από του φίλου σου, από του ίδιου δηλαδή, είναι αμαρτία. Τέλο πάντων, όπω καταλάβατε, παρέ συνεχίζουν να γράφουν ιστορία. Και μια και μιλάμε για παρέ, η δημοσιογραφία από χθε τρινή. Μαρία Σπυράκη. Έφυγε, είναι η απώλεια μεγάλη. Την κέρδισε τουλάχιστον η πολιτική και ο Αντώνης Σαμαράς Να τη χαίρονται. Τα πάντα αναγνωρίζονται σε αυτόν τον τόπο. Αλλά ακού, Κατερίνα Η κρίση γεννάει. ευκαιρίες ευκαιρίε που λένε ότι δεν γεννάει. Γεννάει. Κανένα γλύψιμο δεν πάει χαμένο. Και μια και κρίση, κρίση καταλαβαίνει όταν βλέπει περτεντέρι και βλέπει τον Υπουργό Πολιτισμού πάνω Παναγιοτόπουλο να μην έχει περάσει ρίζα. Το δε. Είχε μαλίτ ο πάνω. Τέλο πάντων, ξεφτύλα, έσχο. Βέβαια, είναι τόσο τα άγχη, τέτοιο το έργο και η προσφορά του στον πολιτισμό που τα δικαιολογεί όλα αυτά. παρόλα όλα αυτά, μια ρηπουλή του νερού προλαβαίνει να περάσει. Το μαλλί, κακά τα ψέματα. Ο Παναγιοτόπουλο δε κατάφερε το ακατόρθω, ακατόρθωτο. Με Σαρδάμ, γιατί Σαρδάμ κάνει και ο Θήμιος Εγώ δεν θα κάνω. Σιγά, <laughs> Δεν καταλαβαίνω την ημέρα Σαρδάμ, δεν, δεν τα λέμε. Τέλο πάντων. Κατάφερε να λέει πιο τίποτα και από τον Αβραμόπουλο και τον Βενιζέλο μαζί. Πού είναι ένα άθλο αυτό, όπω και να έχει. Και μια και λέγαμε για την πεταετή έτσι, ποινή που στο Μελισανίδη, είχε και δημοσκόπηση χθε ο Πρωθυπουργό 47% λέει θετική άποψη για το έργο του γουρού. Ποιο, Το έργο του γουρού. Έχει έργο γουρό. Προφανώ εκτιμήθηκε ε, το κονδύλι που ενέκρινε ε, αυτά τα παλιολεφτά που περίσευαν για το γήπεδο τη ΑΕΚ, που περίσευαν μόνο για το γήπεδο, δεν περίσευαν για κάτι άλλο. Για άπορους, για άστεγους, για ανέργου, ήταν τσιμα-τσιμα, δεν περίσευαν, μόνο για αυτά. Τέλο πάντων, έχει άλλο ένα μέρος λαού να το βάλουμε κι αυτό. Ε, θα σα αφήσω με, την, με το εξή, ότι με έναν προβληματισμό. Ότι όταν ακούσουμε η Μαράκη στη Βουλή να αγορεύει, ποιον λες ποιον κάφρο. Αυτόν είναι το Παναγιώταρο. Δεν αγαπάτε βρε τον Αβραμόπουλο. Δεν του δίνετε μια συντάκη να πάει στον οφθαλμίατρο. Ο ντρόμπα. Πού είδε ρε τον κόσμο. Ποιε χιλιάδε είδε. Δεν είχε χιλιάδε κόσμο, παιδί μου. Όποιο είναι στον δρόμο είναι κόσμο. Μες στα κτίρια τι έχει. Εκεί δεν είναι κόσμο. Πρώτον. Δεύτερον. Ρε. Άμα είναι χιλιάδε μπάτσι, τι είναι η μπάτσι. Δεν είναι κόσμο η μπάτσι, ε. δεν κατάλαβα το διαχωρισμό. Είναι κόσμο κι αυτή στη ζωή του. Μα για στά σου, έχουν ζωή οι αστυνομικοί. Τέλο πάντων. Δεν με βρέποντε ρε, ρε. ρε λιγάκι, εξοφιλιστή. Σαν τραπίο ο Μάλιστα Ελα, ήθελα να σα χαρά, όλου του γονεί που επιτρέψαν τα παιδιά του να πάνε στην ιδιωτική παρέλαση του κύριου Παπούλια και του Σεφετού εκεί πέρα που καθόταν στι εξέτρε των Εψήμων. Φυσικά προβληματίζομαι λίγο διάρκεια. Αυτή... Κατάλαβα γιατί σε τόσα σόου φαντασμαγωρικά, σκηνικά που έρχονται από το εξωτερικό και αυτά. Μια χαρά πληρώνει εισιτήριο για να πα στην το... παρέλαση. Τώρα άρματα είχε. Ναι, ναι, εκεί. Όχι... Δεν κατάλαβα θα πηγαίνουν πάντα κιλλέίε και ποιο να είναι για λίγου. Όχι, ρεφίλε, δεν μιλάω για τα άρματα, μιλάω για τα άλλα. Τα, τα στούκα που πήγανε και τα πετάκια και παρελθανε. Όχι, καλέ. Άρματα δεν λέω αυτά που ήταν στο δρόμο. Άρματα λέω αυτού είναι Α, αυτά είναι, όντω. ήταν. Που το παίζανε... επίσημοι. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι γονείς ψηφίζουν τους σπάνω να τα παιδάκια τους και προβληματίζουμε ότι αν αυτοί ψηφίζουν τελικά δεν έχουμε μέλλον Εμπρό. Εμπρός. Εμπρός, τις ε... γυσκολασμένοι, ναι. Τις φίλας, Λάδια, Αποστολή μου, απέναντι στον κινησμό, στην μυμάθεια, στον σκονταδισμό, στην καφρίλα αυτή που λέει ο τι είχαμε να την παραβάλουμε πάντα το ήθος τη αριστερά. Αυτό που δεν επιτρέπει, νομίζω, να λες τον πολιτικό σου αντίπαλο Τσογλάντι, έτσι δεν είναι. Ο κατρούκαλο είσαι. 25, κατρούκαλε, κατρούκαλε. Ρε, Αποστολή, εντάξει. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, ούτε να το κουβεντιάσουμε. Δεν λέω καφρίλα το Τσογλάντι, αλλά okay. αν μιλούμε για το ήθο τη αριστερά, να μιλάμε και για το ήθο τη φερόμενη ω αριστερά. Συμφωνώ. Α, γιατί δεν Ήλιανάνα μιλάμε, μιλάμε κανέλη, μόνο την πλευρά. Για να κάνει, λοιπόν, εκτό και αν στην θα φερόμενη ω αριστερά δέ, δε, δεχόμαστε και έχουμε δεχθεί θεωμάστε. ότι εκεί δεν υπάρχει ήθο έτσι κι αλλιώς. <συμφων> λοιπόν, άκουμε τώρα. Αφού έχω το βήμα που μου δίνει εκπομπή πω τα φυλάκια μου στο μιτσάκο μου στη Γερμανία. Θέλω Είναι το παιδί μου, σου λέω τώρα. Σ Ππό <τωρά> τώρα και αυτό που θέλω λέγε. άκουγα αυτό το καραγέζεί τον υπουργό επανάπτυξη υπ που μίλα έχει στη μακρύ και έλεγε για την τιμή του γάλακτο. Δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει δεν πρέπει να φτιάξει το γάλα. Άσέ που δεν έχει χτισμένη ποτέ τίποτα στην Ελλάδα που ζούμε. Έτσι, το ξέρουμε αυτό. Γιατί ποτέ κανένα πούσει, δεν λέει πόσο το παιδί δεν θα καβάσω από το παραγωγό και με ποια διαδικασία φτάνει στην τιμή που το παίρνει από κατανάλωτή από το σπουφέρτερ. Αυτό είναι το θέμα. Ή αυτό που ονομάζουμε φρέσκο γάλα μετά από πόσε μέρε μεχνά από την Ολανδία, α πούμε, το θεωρούμε ακόμα φρέσκο. Επειδή πει, δουλειά. Που έκανα τη διαδικασία αυτή, την ξέρω, αλλά α το αφήσουμε αυτό γιατί είναι μεγάλο θέμα. Ρε φιλέ, γιατί έχουν καμπίσει όλη την ελληνική παραγωγή με προϊόντα εισαγωγή, να πούμε δηλαδή κλεμμύδια, πατάτε, μπανάνε, ρίτια, τα πάντα. Πράγματα που τα είχαμε εμεί, έτσι. Σου έχω ξαναπεί τι ακριβώ γίνεται. Κάνα που δεν αναφέρεται πόσο το παίρνει από τον παραγωγό και πόσο το δίνει στον καταναλωτή. Απλά σου δεν είναι τελική τιμή. Επειδή πριν από λίγο είχα μια τέτοια κουβέντα και μιλάγαμε για τα φαρμακεία και λέει γιατί να μην πουλάνε τα σύμπουρμα και να πούμε λέει για μα... αυτή την ν Αυτά που σου λένε ότι θα την ναι. Αυτά ρε φιλέ, προγραμματισμοί και φυλάκια. Έλα. Έλα. Το 1 εκατομμύριο που ξέφυγε για τον Άδωνη, τι είναι, κάτι παίζει με το 1 εκατομμύριο αυτοπολιτών. Η Ελλάδα ε... στι 6 Μαου του 10 χρεοκόπησε. Έπρεπε να χάσουν τη δουλειά του 10 εκατομμύριοι Έλληνοι. Ναι. Σήμερα έχουν χάσει τη δουλειά του 2 εκατομμύρια. Του Άρα ίσους. έχουν κρατήσει τη δουλειά του 7 εκατομμύρια. Κατάλαβεσαι. 1 εκατομμύριο δεν το υπολογίζουν καν. 1 εκατομμύριο. Ή μάλλον μπερδεύτηκε, γιατί η γλώσσα πάει συνήθω την αλήθεια και σου λέει αυτό είναι στόχο. Μέχρι... Να είμαστε 9 εκατομμύρια πια. Έτσι, έτσι, μέχρι να τελειώσουμε. Υπολογίζουν 1 Μπερ... εκατομμύριο αυτοκτοκτοπολιτών. Ακόμα. Έτσι, έτσι, το έχει, Στο κάτω-κάτω, άμεσα είναι αυτά. Λέει ο Άρχοντα ο Υπουργό Υγεία το 2010, η Ελλάδα χρεοκόπησε. Από τα 10 εκατομμύρια που έπρεπε να χάσουν τη δουλειά του, σήμερα θα έχουν χάσει 2 εκατομμύρια. Και μένουν 7 εκατομμύρια, λέει, που την έχουν τη δουλειά του. Δηλαδή, 2 και 7 ίσον 10. Ο Μπαλούρδο θα το βρίσκεται. Εκτό και αν ο κύριο Γεωργιάδη εννοεί ότι το 1 εκατομμύριο το είχε χάσει ήδη. Οπότε, δεν είναι 2 εκατομμύρια η ανεργία, αλλά τεία. Καλημέρα. Τον Τόλι θα ήθελα. Εγώ. Ο ίδιο. Uh -huh. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Για πέ. 7 και 2 πόσο κάνουν Ρε Δεν είμαι καλό σε αυτά. Η μητώνη 64. Να, ξέρω σύνθετα μαθηματικά αυτά τα, τα σπονταρέικα. Που άλλα προσθέτει και βγαίνουν κάτι πλεονάσματα από το πουθενά. Επειδή δεν πληρώνει αλλού. Για πέ τώρα. Ναι, γιατί ο, ο υπουργό. Συγχέ που έχουμε έβγαλε το 7 συν 2, 10. ρε παιδί μου. Και λέω μήπω αυτά τα μαθηματικά που μαθαίνουν εκεί στην κυβέρνηση. Που και το 70% του πλου... πλεονάσματο 500 Κάτσε θα πω χωρατό. Εντάξει Λε... δεν είναι μαθηματικός άνθρωπος. Ιστορικός είναι. Ι ιστορικός... Καλό ε. Να διαβάσει Λε... ιστορία από τον Άδωνη και να νιώθεις μετά πλήρη. Ναι, αποστολή. Ελά, ρε φίλε. Να σου πω, αυτό που λέτε για τον Νάδονη ότι μα χαίρετε το του κομμουνιστέ, να πούμε ότι και εμεί το σχαινόμαστε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μην το κάνει το χατήρι, παιδί μου. Όχι, ότι το σχαινόμαστε, το σχαινόμαστε. Πρώτον και δεύτερον. Δηλαδή τώρα θέλω να πούνε ότι ο Σαμαρά πήρε τα λεφτά από μένα που παίρνουν 6 εκατοστάρικα για να τα δώσει στου μπάτσου που παίρνουν 1200 και τα έχουν και στάνταρ. Εγώ τον χρόνο, την επόμενη μήνα μπορεί να μην Να κάνει καλά τη δουλειά σου για να τα έχει. Ναι, καλά έτσι. Τρέμπελι όλοι που είσαι όλη ναι, ναι, ναι. στο Twitter. Καλά έκανε ο Ρι Ποιο, το καν και του το Δεν τέτοια πράγματα, φύγε Να κάνει το ΙΤΕΡ τότε. <laughs> εκεί θέλω. η ζωή. <laughs> Ό,τι ζωή μπορεί να κάνει μπροστά σε έναν υπολογιστή. Εκεί είναι πάντω. Ναι, ναι, ναι. Εγώ μόνο το άλλα ξέρω στον υπολογιστή να κάνει. Τι άλλο να αλλά... κάνει. Εντά τα, τα συζητάμε, εντάξει. Από αυτά κάνουμε. Α, κατάλαβα και εσύ, αι. Αριστερό ή δεξιόχινο. Κάτσε αριστερό, αριστερό, αλλά και το πουλήμα θα το παίξουμε. Δεν κατάλαβα. Σωστό, σωστό. Ε, και αν δεν το, το κάνει, που... κάνει ο αριστερό, ποιο θα το κάνει. Μπορεί αυτά εκεί δεν είναι. Ο δεξιό δεν μπορεί. Ο είναι στα πράγματα. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο δεξιό τώρα είναι να σε γκρ Yeah. Έλα, Αποστολή! Έλα! Πέσει σε αυτό τον άνθρωπο και τον Άδωνη ότι η ανεργία μετριέται από τον ενεργό πληθυσμό. Από αυτό δηλαδή που μπορεί και θέλει να δουλέψει. Ένα το κρατούμε και είμαστε γύρω στα 5 εκατομμύρια εμεί. 5 εκατομμύρια? Είμαστε... Ακόμα καλύτερα. Η κυβέρνησή του έχει φροντίσει να έχουν δουλειά 7 εκατομμύρια. Αχ. Είδε, ακόμα παραπάνω. 2 εκατομμύρια τράτο έχουμε. Γεια σα. Γεια. Ο Απόστολο Πέτρο εκεί. Όχι, ο Απόστολο Κάρλο. εγώ ο Απόστολο Μπα. Έτσι με λένε και μένα. μέρα, συνωνυμία. τα να δει. Να γνωριστούμε, αμαρτία είναι. Λοιπόν, από τον παράδεισο τηλεφωνώ. Τι, που Το σινεμάρε. Live stage, α τι. Το σινεμάρε. Το σινεμά ο παράδεισο, μάλιστα. Παρά, εγώ είμαι αυτό. Ποιο είσαι ο Τζουζέπε, ο Τορνατόρε, ποιο είσαι. Ο Παύλο. Ο Παρθένο, ο Παύλο ο, ο, ο Απόστολο. Δεν είχε Παύλο, είχε Τζουζέπε. Δε λε, μου λε. Τι θε. Γουστάρω το κείνο το παιδάκι των Άδων. Είναι ωραίο μπουλούκο. Αχ, είσαι και μερακλή, αλλά κακόγουστο. Και μ' αρέσει να βρει. Βλέπω και το βενιζέλο γυμνό και το στραβότο σαμάρα και το λελέκε. Γουστάρω. Να ξεράσω τι θα γίνει. Ε, λέει, Αυτές μου για του μου για μου λέει παρατηρήσει ότι από νοσοκομείο, απέναντι, απέναντι στο για Φαντάζομαι ο Άδωνης θα πηγαίνει να εγγενιάζει και τα ιδιωτικά. Γιατί όλη η δουλειά απέναντι γίνεται, αυτό είναι γνωστό. Πήγε τώρα στο φτερό στον Ευαγγελισμό τον τομογράφο ναι. Σου λέει του δίνω δύο μήνε ζωή, θα το αποαξιώσουμε μετά Τσουπ, απέναντι στον ιδιωτικό Διότι. Ναι, γεια σα. Θα ήθελα έτσι, να κάνετε μια κουβέντα εκεί στο Αποστόλη στην Ελληνοφρένια. Συζητάνε τώρα για το μεγάλο τσίρκο και η θεατρική ομάδα του Δήμου Αμαρουσίου, που ο Ρίελ είναι στο Μαρούσι, θα παρουσιάζει το έργο την Τετάρτη 26 του μηνό στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υγεία με ζωντανή ορχήστρα. Τι ώρα? 8 η ώρα Αμφιθέατρο Υπουργείου Υγεία. Τετάρτη, οκ, okay. να είσαι καλά. Τετάρτη 26 του μηνό, ευχαριστώ. Yeah. Για μια διευκρίνηση παίρνω σχετικά με τους ενστόλους. Εμάς, τους ενστόλους. Για πες.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 Έλα, ρε, 20 ετών, 2 ώρε. Τι κάνεις. Γκρινιάρα, είσαι. πες μου τον οροσκόπο σου. Είμαι ο οροσκόπο του mm, Γι' αυτό. Επειδή δεν υπάρχετε, λέγε. Να σου πω, όποτε μπορείτε, δεκάτε μια ενημέρωση για αυτό που θα γίνει στη Μεσόγειο με τα χημικά. Και αν μπορεί, παίζει ένα βιντεάκι στο YouTube με τη συγκέντρωση που έγινε χθε. Με κάποια πραγματάκια ωραία που λέει ο Γιάννη Αγγελάκα. Που έγινε αυτό, Έγινε. Α, αυτό, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Εχθέ, λοιπόν, στην Κρήτη. Στη Λεβεντογέννα, κανονίσανε εκεί διάφοροι φορεί, μέσα σε αυτού ήταν εκεί η περιφέρεια, να μαζεύσουν 10.000 κόσμο στου διάλου τη Μάνα, μακριά από οπουδήποτε. Στη Μονή Αρκαδίου, είναι στο ορεινό Ρέθμνο. Ουσιαστικά τι κάνανε αυτοί. Απομονώσαν τον κόσμο, ο οποίο είχε όλη την όρηση, ας πούμε να, να αντιδράσει απέναντι σε αυτό που πάει να γίνει στη Μεσόγειο και πιθανότατα θα έχει θέμα και στην Κρήτη. Και ουσιαστικά να εκτονώσουν την οργή του κόσμου για αυτό που πάει να γίνει σε ένα μέρο που δεν έχει συνέπειε ούτε για τον τουρισμό, ούτε θα το μάθει κανεί. Εκεί βρέθηκε ο Περιφερειάρχη, ο Αρναουτάκη και διάφοροι άλλοι τοπικοί Χορέψαν μια Χορέψαν εκρητικού και πολύ Κάνανε τελ Μάζεψαν ψήφους και τα λοιπά και τα λοιπά και τα Ο μόνος ας πούμε που γίγε γι, για γι, γι, στα τα απεχήμα ήταν ο Γιάννης Βαγγελάκας Και ήταν και το ωραίο που έλεγε το Θυμίσαι μου ποιο τραγούδιο έχει πει για το Χριστοδουλό Το ερετικό. Δεν ξέρω αν βρίσκεται κρυμμένος Να νύχιας ο Θεός Μάζευση Πιο πολύ μου μοιάζεις Για λίκος νηστικός Ωραία, είπε το ερετικό λοιπόν μπροστά στη μονή εκεί που υπάρχει και μοναχία πούμε κάποιο και το κοιτάγαν. Και αν πάλι αυτό το τραγουδάκι σου μοιάζει ρετικό. Διά όλε. από μπροστά μου κρύβει στο Θεό. Σεμετω πράγμα που έρχεται το Νοέμβριο του 12. Στι 7 Νοεμβρίου του 12. Σα πειράζουν οι μήνε ή το ποσοστό. Θα το εξηγήσω. Πράγματι Το έφτασε το εσυματίου. Δεν αυξήσετε. Ναι, αυξήθηκε. Πέει ο λαό και γι' αυτό. Όχι έτοπε να αυξηθεί, δικαίως αυξηθεί. Έλα που θα ακούσουμε και άδωνη τώρα. με Μεσημεριάτικα είπαμε, να πούμε μια κουβέντα, όχι να το ακούσουμε όλα φάτονα. Λοιπόν, και καθώς φτάνουμε προς το τέλος ε, της σημερινής μας εκπομπή να στείλουμε χαιρετισμούς στον Αλέξανδρο τον Φόλο από την ε, Ιταλία που μας ακούει τώρα στην Πίζα. Ε, να σα θυμίσω. Λέει, μια φίλη μου έχουν, έχουν ζαλίσει. Ναι και καλά να πω χρόνια πολλά σε αυτόν. Λοιπόν, Μπαλούρδο, θα πει: Πε σε παρακαλώ χρόνια πολλά στο φίλο εδώ από την Τίνο. Ναι, αμέσω. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά να ευχηθώ στον αδερφό από την Τίνο. Τι αδερφός είναι αυτό που είναι στην Τίνο. Γονατιστό. Δεν είναι αδερφός αν είναι γονατιστό στην Τίνο. Τέλο πάντων, να ζήσει. Ευχαριστώ Μπαλούρδο. Ε, και αφού φιλοξενήσαμε και τον Μπαλούρδο, να σα πω για το βράδυ ε, σήμερα στι 10 παρα 10 στον Α. Ε, ελληνοφρένια, νέο επεισόδιο. Ο Μπαλούρδο ετοιμάζει διάφορε πρωταπηλιάτικε φάρσε στου συναδέλφου εκεί. Εγώ, Μπαλούρδο! Ναι, ευχαριστούμε Μπαλούρδο και πάλι. Ο Τσολιά πούλησε πρώτο τα φάρμακα στα σούπερ μάρκετς. Οπότε θα τα δείτε όλα αυτά. Σήμερα το βράδυ στι 10 παρα 10 .00 στον Α. Και σήμερα το απόγευμα, αγωνιστικά, κατεβαίνουμε στο κέντρο στι 6. Γεσαιά, Δεδή, Έκα, Ολμέ, Ποέωτα, Στι 6 το απόγευμα στην πλατεία Κλαθμόνο συγκεντρωνόμαστε, το πάμε προς συγκέντρωση στις 6.30, στην Κάνικο, στην πλατεία Βάθη, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στα... έλα εντάξει θα τα βρείτε αυτά και στις 7 η ώρα το απόγευμα στη Νομόνια μπορείτε να πάτε κατευθείαν στην Νομόνια, 7 η ώρα ό,τι θέλετε και η Ανταρσία, 6 η ώρα ε, που είναι στα Προπήλαια μαζευόμαστε όλοι εκεί και μια και πάμε και για συνδικαλισμό Θα καταγγείλουμε το στιγμό και τρισάθλιο συνδικαλισμό που καταγγέλνουν όλοι. Αυτό Πολύ που τα καταγγείλει ο Άδωνη συνήθω. Και άλλο Σαρδάν, ο θύμη με έχει φάει. Ε, θα καταγγείλουμε λοιπόν τον συνδικαλισμό, τον αριστερό συνδικαλισμό, τον κομμουνιστό, τον τρισάθλιο, Συριζέων και Αντερασέων. Που πάντα αυτό μου αρέσει, πάντα καταγγέλνουμε αυτού, αλλά πρόεδροι είναι συνήθω πασόκηνοι, δημοκράτε, διάφοροι εργαλοπατέρε προ την πορεία είναι βουλευτέ. Παρ' όλα αυτά, αυτόν τον συνδικαλισμό. Σήμερα θα πάμε να παρακολουθήσουμε το απόγευμα Και να συγκεντρωθούμε Τι νοήματα κάνεις σε μένα; Τον πούλο φεύγω; Όχι τελειώσαμε Περαστικά στο Θήμιο θα κλείσουμε ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στο Θήμιο Να είναι καλά να είναι αύριο πάλι μαζί μας Θήμιο μας λείπεις ήδη σώμα μου απόψε, πάλι Το νίκησε και Δεν το κράτησε το σώμα του μου, Λύγησες νίκησες. Οι Ειρηνίες Εντάξει παρακάτω λέει Ειρηνίες. Μέσα μου η Ειρηνίες Η μοναχιά Έρικα Σώμα μου καημένο Δεν σε ορίζω πια Δώσε Σώμα μου, μου φτιαγμένο από πυλό Υψώνουμε το χέρι Έρικα Κάνει ό,τι θέλει στο μυαλό, σώμα μου, σώμα μου φτιαγμένα από πυλό. Ακολουθεί μακαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Κάνει ό,τι θέλει στο μυαλό.